Thank you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 Παρατηρήσει ε, ένα απλό γεια yeah, ή και τίποτα αν θέλετε. Ύστερα υπάρχει η σελίδα του σταθμού στο facebook Connie Pavla On Air, ο λογαριασμό στο twitter at και η σελίδα στο instagram Connie On Air, κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio. Για εσάς που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή υπάρχει το γκρουπάκι στο facebook, γράφτε με ελληνικούς χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή από τα Ανεύθυνα και βρίσκεται εκεί τις περασμένες εκπομπές Παλαιότερα σας πήγαινε στο Mixcloud, το λέω σχεδόν αυτοματικά ξανά και ξανά τις τελευταίε υπομπές, αλλά αυτό δεν ισχύει πια. Πολύ σύντομα θα βγάλω άκρη με τις καινούργιες πλατφόρμες, με το Anchor, το Spotify, τα Google Podcasts. Τέλος πάντων, αρκετά σύντομα θα κάνω catching up που λέμε και στο χωριό και θα ανέβουν τουλάχιστον τρεις οικογραφήσεις ε, τελευταίες δύο τις προηγούμενη χρονιάς και μία ε, φετινή, ψέματα, όχι φετινή μόνο οι προηγούμενες και η σημερινή τέλο πάντων Δυστυχώς τη προηγούμενη Δευτέρα δεν πρόλαβα να οικογραφήσω την φοβερή παρέα που είχαμε εδώ τα παιδιά από τους χείροους στη σημερινή που, έτσι, που είμαι μόνος μου στο στούντιο Νιώθω πιο συγκεντρωμένος και το τι το σχετικό κουτάκι για να αρχίσει το γραμμόφωνο να γράφει, οπότε πολύ σύντομα θα ανέβει όλο αυτό το υλικό. Έχουμε λοιπόν την πρώτη εκπομπή του 2023 που δεν έχουμε καλεσμένους, οπότε επιστροφή στα αγαπημένα μου και σας θα θέλω να ελπίζω αφιερώματα. Το αφιέρωμα το σημερινό αγγίζει λίγο και κάποια άλλα του παρελθόντος, αγγίζει λίγο αυτά των απροσδόκητων διασκευών, αγγίζει λίγο το αφιέρωμα με τα ελληνικά 70s και με την pop της δεκαετίας του 70. Τέλος πάντων, να μην τα λόγω, το ρεζουμέ είναι ότι σήμερα θα ακούσουμε μόνο τραγούδια που γίνανε στο εξωτερικό hits τόσο πολύ που η δική μα φοβερή μουσική και στη χουργή ε, τα κατακλέψανε, εντάξει τα διασκευάσανε βασικά, αποδίδοντας όμως τους στίχους στα ελληνικά. Σε κάποια από αυτά τα τραγούδια η απόδοση είναι αυτό που λέμε ελεύθερη, δηλαδή αλλάζει και το νόημα τελείω του κομματιού. Σε κάποια άλλα έχει γίνει πολύ φιλότιμη προσπάθεια να... το νόημα του πρωτότυπου να παραμείνει όσο γίνεται πιστό. Ε, έχουμε λοιπόν αρκετά τραγούδια αξιοθαύμαστα και άλλα απλά τραγελαφικά. Για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον θα σας ανακοινώσω μόλις τώρα ε, έναν μίνι διαγωνισμό. Όσοι είστε συντονισμένοι και όσοι μας ακούσετε μέχρι τέλους της εκπομπής, μέχρι τις 9 δηλαδή, θα βάζω πρώτα το κομμάτι το διασκευασμένο και εσείς γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα θα προσπαθήσετε να μου γράψετε στο chat ποιο είναι το πρωτότυπο. Αν δεν θυμάστε καλλιτέχνη ή γκρουπ ε, ακριβώς δεν πειράζει και τόσο πολύ Γράψτε μου απλά το τίτλο του πρωτότυπου κομματιού Και όποιος όποια στο τέλος της εκπομπής έχει μαζέψει έτσι, τις περισσότερες σωστές απαντήσεις Θα του κάνω το γνωστό δωράκι, μια εκπομπή με αφιέρωμα της του αρισκίας του Πολύ φλιάρισα μου φαίνεται, πάμε να ακούσουμε το πρώτο απροσδόκητο ελληνόφωνο κομμάτι Στο κενό σβήνει ένα τσιγάρο. Φέρετε σαν άντρα, είναι σκληρή. Πέτσι να φορά τα μάτια τη, βαμμένα είναι σαν του σαντανά. Κανένα δεν τη μοιάζει, σε όλου είναι κόντρα είναι, είναι σκληρή, είναι σκληρή. Είναι σκληρή, είναι σκληρή. Στην αγκαλιά μου όμω την παιδί. Ζούμε με ένταση. Κάθε μα μ' αρέσει να είναι σκληρή. Φλόγα ματιά γέλιο που χτυπάει το μυαλό μου σα Είναι μέσα σ' όλα, ξέρει τι γυρεύει είναι σκληρή. Όταν με κοιτά είναι σαν τη σφαίρα, η ματιά τη που χτυπά, Μέσα στο μυαλό μου χάνω, με τρομάζω είναι σκληρή. Σκληρή, είναι σκληρή, είναι σκληρή, είναι σκληρή. αγκαλιά μου όμως λύνετε πεθύρι. Ζούμε <συσίλια> Φεύρετε σαν είναι σκληρή. είναι Όσχινετε πεθί, συμμετάσυ τη κάθε μας στιγμή, μαρεσί, la la la la la, Χαμός στο chat, δεν σας προλαβαίνω, πρώτη φορά που πριν κάνω έτσι το intro της εκπομπής μου γράφετε τόσο πολύ ταυτόχρονα, πολύ χαίρομαι γι' αυτό Να καλησπερίσω λοιπόν το Δημήτρη, το Σπύρο, τον ε, Παριζιάνο Εκβιωτίας, Κώστα Θεοδόρου και το Φώτη βεβαίως Βεβέως. Είστε βλέπω πολύ τιμοπόλεμοι ε, Πρώτη απάντηση από τον Σπύρο αλλά δεν ήταν ακριβώ ε, η σωστή. Ε, ήταν το 1988 όταν οι Ροξέτ ε, κυκλοφορήσαν το δίσκο Look Sharp και από εκεί προήρθε και το υπερμέγιστο του ε, The Look σκέτο, όχι You Got The Look αυτό είναι το ρεφρέν του κομματιού οπότε για να είμαστε έτσι πολύ ακριβοδίκαιοι με τον ε, διαγωνισμό θα δώσω ένα πόντο την ε, αρχή του τουρνουά εδώ πέρα στον ε, φίλο Δημήτρη από τον δίσκο «Τα χρόνια της σιωπής» ήταν ο Τάκης Αντωνιάδης και το «The look» έγινε, είναι σκληρή. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, όπως είπα στην αρχή, που αλλάζει έτσι νοηματική με τους στίχους στα ελληνικά, αλλά το κομμάτι στέκεται αξιοπρεπέστατα. Και όπως γράφει εδώ και ο φίλος Κώστας, «Τάκης, ο Έλληνας Τόμ Τζόνς, ενδεχομένως», αγαπημένη λέξη του Κώστα. Το τουρνά, λοιπόν, μόλις πήρε φωτιά και θα σας πάω σε κάτι λίγο πιο προς τα εδώ, ημερολογιακά. Έχουμε ένα γκρουπ από κορίτσια που διασκευάζουν ένα άλλο γκρουπ για να δούμε θα το βρείτε. Τουρνουά έχει αρπάξει φωτιά για τα καλά. Χαμός στο chat. Έχουμε ήδη μία σωστή απάντηση κατά το ίμιση. E δηλαδή έχει βρεθεί το συγκρότημα. Έχουμε και μία τελική απάντηση. Αλλά θα το συνεχίσουμε έτσι τόσο αυστηρά και Οπότε δεν θα το πάρω για σωστό. Ε, η Ace of Base από το 1992... Και από το άλμπουμ «Happy Nation» το κομμάτι λέγεται «The Sign», σκέτο. Το ρεφρέν μάλλον μπέρδεψε την Μπέλα Δαγκόσι, Δαγκόσι, με συγχωρείτε, ε, στο οποίο τραγουδάει τραγουδάνει Ace of Base, «I saw the sign». Τα κακά κορίτσια λοιπόν το αλλάξαν τελείως, του πετάξαν κυριολεκτικά τα μάτια έξω και το κάνανε μια καρδιά για δύο. Ε, Πολύ έρευνα ερευναχτές για να βρω το υλικό για αυτή την εκπομπή. Αρκετά μεγάλος όγκος πληροφορίας. Προέρχεται αυτούς από ένα ρεπορτάζ του φίλου Κώστα. Πήρα από εκεί πολλές ιδεούλες. Και εκεί που λέω τελείωσε το ρεπορτάζ, έχω ακόμα πολλά κομμάτια να ανακαλύψω». Βρέθηκα σε ένα blogspot από ιδιότητα υποθέτω, όχι από κάποιο page α πούμε δισκογραφικό και είχε εκεί τόσα πολλά έντρις που δεν ξέρω μπορούσα να κάνω άλλες τρεις εκπομπές με αυτή τη θεματική ε, για την ώρα λοιπόν ένα σπόντος του Δημήτρη, πολύ κοντά έφτασε η Μπέλα να βρει τη σωστή απάντηση Το, εντάξει ήταν λίγο δυσκολάκι και ίσως από τις ways of base θυμόμαστε πιο πολύ τα κλασικά hits all that she wants και τέτοια άρα τα κακά κορίτσια να Υπάρχουν ακόμα, να είναι ακόμα κακά κορίτσια ή να έχουν κάνει οικογένειες και να έχουν βρει το σωστό δρόμο. Αστιεύομαι φυσικά. Το επόμενο μας έρχεται από γαλαζοαίματι, να την πούμε. Ε, ενδεχομένως μπορούμε να την πούμε και έτσι. Ε, αγαπημένο μου κομμάτι, το έχω βάλει αρκετές φορές μέσα όλα αυτά τα χρόνια που κάνω εκπομπή εδώ. Θέλουμε όπω πάντα το πρωτότυπο τίτλο: ψάξε στην καρδιά σου να βρει το μυστικό σου που χρόνια ζητά. Σάξε στην καρδιά σου να βρεις Την αυτό που γι' αυτό ξεννύχτας Ποιον αν αυτό το μυστικό Μη υποζητάς ό,τι και εγώ Μη μου λες αγαπώ Δεν με ξέρεις καλά κι σωστά, ή κακό, να σε προσέκτικο. Μια γυναίκα που. που χρόνια ζητάς Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις τι αυτό που γι' αυτό ξενυχτάς Ποιον αν αυτό το μυστικό Μη υποζητάς ό,τι και εγώ Μη μου ζητάς να πω τη νύχτα να σε βρω. Μη μου ζητάς να πω κι εγώ πως σ' αγαπώ, ναι. Μη σκέπτεσαι αγόρι μου τόσο κουτά. Η αγάπη δεν είναι μόνο φιλιά καυτά. Μη ζητάς, μη ρωτάς. Στην καρδιά σου να βρει. Το μυστικό σου που χρόνια ζητά. Ναι, σάξε στην καρδιά σου να βρει, Την αυτό που γι' αυτό ξεννυχτάς Ποιον αν αυτό το μυστικό Μήπως αγώ Υπέροχο κομμάτι. Όταν σα έλεγα στην αρχή τη εκποπή για έτσι, τραγελαφικά, δεν εννοούσε αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Ε, Πολλέ προτάσει πέσανε στο chat. Ε, ξαναλέω λοιπόν, για να είναι τελείω σαφή ο διαγωνισμό. Κάθε φορά ψάχνουμε το τίτλο του original κομματιού. Επομένω, ε, αν μου γράψετε κάτι, θα πρέπει να είναι στα αγγλικά. Ήταν λοιπόν φυσικά η Βίκη Λέανδρος, ε, Βαρώνη, δεν θυμάμαι, κάποιον είχε παντευτεί, Βον Ρούφιν, μας γράφει εδώ ο Κώστας, αυτός ήτανε. Και το κομμάτι έρχεται από την Gene Pitney και το άλμπουm ε, The Gene Pitney Story από το 1968. Το κομμάτι, ο πλήρως, πλήρης τίτλος του είναι Something's gotten hold of my heart. Ε, με άλλον έναν πόντο λοιπόν για τον ε, Σπύρο... Και συνεχίζουμε, ακάθεκτη, το επόμενο κομμάτι ε, είναι έτσι από την καρδιά των 80's και κάτι μου λέει ότι ο φίλος ε, ο Κώστας θα το βρει αμέσως. Το In-Between Days φυσικά είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος ε, των Cure και κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 85 ως το πρώτο σίγγλ από το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος The Head on the Door και εδώ σε μια τελείωσα απροσδόκητη διασκευή από τον Κώστα Μαζαράκη το In-Between Days λοιπόν έγινε γιορούσι με έντονα έτσι το πρόσημο της ε, ταξικής πάλης ποιο είναι το χαϊδάρι, ποια είναι η φυσιά. Αυτέ αυτές οι γραφικότητες από ελληνικές ταινίες. Ε, το ίδιο ρωτάει και ο Κώστας. Ε, τι είναι το κανένα γιουρούσι. Κάποια εφόρμηση προς τον ουρανό που λέει και το ποίημα. Ποιος να το ξέρει. Πάντως ε, η μουσική είναι έτσι αρκετά πιστά. Ε, δύο πόντι λοιπόν για το Σπύρο που έδωσε τη σωστή απάντηση και την έδωσε σωστή. Δεν μπερδεύτηκε με τα κουπλέ και τα ρεφρέν. Μέχρι τώρα ακούσαμε κομμάτια που διασκευάσανε Άγγλους καλλιτέχνες ή γκρουπ. Εδώ έχουμε ελληνικό γκρουπ που διασκευάζει Ιταλικούς μουσικούς, Ιταλούς. Ποιος θα το βρει άραγε και κάτι μου λέει ότι... Εκεί που θα το βρούνε αμέσω, εκεί θα το χαρίσω κιόλα. Για να δούμε, ya φίλη, κούκλα ζωντάνη ή αγαπούλα μου. σου μάτια ήταν σαΐτια στη φτωχή καρδούλα μου Το γαλαζιό όνειρο μου είσαι πάντοτε μόνο. μου Ω, Δίχως ένα δεν ζω Μια ομορφιά σαν μια ζωγράφια είσαι εσύ μου Το φως, πόθος μου κρυφός, είσαι εσύ μου Το γαλασιο όνειρο μου, είσαι πάντοτε μωρό μου Δίκω σε ένα δεν πόσο σ' αγαπώ. θέλω να σου πω μια κουκλίτσα μου Κάνεις τη ζωή χρήση Εσύ, εσύ Κούκλα λυθίνη, ζωντανή Είσαι αγαπούλα μου Μία σου μάτια ήταν σαΐτια Στη φτωχή καρδούλα μου το γαλαζιό όνειρο μου, είσαι πάντοτε μωρό μου Ω, Δίχως ένα δεν αγαπώ Θέλω να σου πω Με φιλιά κουκλίτσα μου, κάνεις τη ζωή χρήση Εσύ, εσύ Πραγματικά έχει αρπάξει φωτιά ο σπίτι, μια απάντηση σωστή μετά την άλλη ήταν φυσικά η Μπάμπολα, γνωστό και μην ετσι ταλικό hit. Μπρούνο ζαμπρίνη Το πρωτότυπο Και εδώ το ακούσαμε ως κουκλίτσα μου Τελείωσε αλλαγή ε, Από τον Dimi and the Bad Boys Αυτή η μόδα Εκείνο το γκρουπ της εποχής Να είναι ξέρετε Ο Τάδε και οι crickets, ξέρω εγώ Ακολουθούσε φυσικά Τα γκρουπάκια Τα αντίστοιχα της Motown ε, Και της ε, λιπής αμερικάνικης ε, σκηνή. Έχουμε ένα σχετικά δύσκολο κομμάτι για τη συνέχεια και μετά θα ακούσουμε το τον και μισή και μετά θα ακούσουμε κι άλλο ένα. Οπότε θα έχετε μπόλικο καιρό να μαντέψετε και τα δύο. Για να δούμε θα βοηθήσει ο έξτρα χρόνος.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 Πώς με παλιά καλοκαίρια Πώς οντρεπό μου της πλάς γενικά λα, λα, λα. Γυάλια φορούσα για καφέλα λα, λα. Μα τα ξεπέρασα πια όλα Υπότιτλοι AUTHORWAVE που διάβασα πρόσφατα ότι επί τη ουσία το multitasking δεν υπάρχει ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα απλά ανοίγει και κλείνει η προσοχή του εγκεφάλου σε διαφορετικά ε, slots α πούμε κάθε φορά. Οπότε ανακαλύπτοντας στο διάλειμμα του κομματιού ότι ένα κομμάτι δεν έχει ανέβει σωστά και δεν ήθελα να το παραλείψω με τίποτα με το ένα PC να κατεβάζω το κομμάτι με το άλλο PC να το ανεβάσω στο cloud και να δω και τι μου έχετε γράψει. Οπότε ναι, δεν γίνεται αυτό το multitasking. Πριν το σπότον και μισή, πολύ σωστή απάντηση από τον Σπύρο, τέλει του Μαχάρτ, από τον, ε, ε, την Πέση Αργυράκη, η οποία το έκανε θα αντισταθώ. Και αν προσέξετε έτσι και τους τοίχου, ε, ακούγονται έτσι σχεδόν ε, παιδιάστικοι. <laughs> Τελείωσαν από κάποιο ρομάτζο με... Ε, βοσκοπούλα και Τσοπανάκο τέλος πάντων ε, Ο Σπύρος συνεχίζει να είναι το φαβορή Καθώς βρήκε ότι το κομμάτι αυτό δεν είναι της πολύνα. Είναι το Itchy Μπίτσι Tiny Winnie. Φοβερή παρατήρηση από τον ότι ε, Όταν το βγήκε το, το 1990 δεν είχαμε ιδέα ότι υπήρχε πρωτότυπο Και πού να είχαμε, ποιος είχε... Ήντερνε τότε να ψάξει ή ποιος είχε δυσκολίκη έτσι τόσο παλιά ώστε να ξέρει ότι πρόκειται για άλλο τρακ και μετά μας γράφει ο Κώστας, αυτό δεν το ξέρω, φοβερή λεπτομέρεια ότι ε, το διασκευάσανε μετά από κάποια χρόνια η Μπομπα και νόμιζαν τότε οι φανς ότι το γκρουπ ανακάλυψε την Πολίνα Πάντως θυμάμαι ότι αυτό το ροζ μπικίνι μη σα πω το χορεύαμε έτσι και στα παιδικά πάρτι. Ε, το επόμενο κομμάτι είναι έτσι, μιλάει για μια ιστορία επιβίωσης μετά από ένα ερωτικό στραπάτσο. Παν σύγνωστο το original, να δούμε απλά ποιος θα είναι ο πιο γρήγορος γρήγορης. Αν δεν ήσουνα εσύ, τι θα ήμουν, θα ήμουνα ίσως μια πονή και θα χανόμουνα Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είμαι ένας άνθρωπος κι εγώ, είμαι κι εγώ που δεν αντέχω να μου λες διαχωρισμό Κι είχα ψυχή, να σε πιστεύω στο τίποτα στον κόσμο αυτό δεν έχει αξία όμως πια έχεις καρφώσει τα καροφιά. Ότι κι αν πεις το δεχτώ Δεν έχω στάλα εγωισμό Όμως θα δωρώ τον εαυτό μου Και το κουράγιο Να φωνάξω στην καρδιά Δεν είναι ανάγκη να υπάρχεις τώρα πια Γιατί είναι λάθος Και θα ανοίξω τα καινούργια μου φτερά Για να πετάξω και με αν θα σ' αποδείξω πανερά Χωρίς εσένα πω μπορεί να έχει αξία η ζωή Και θα επιζήσω, θα επιζήσω, ναι, ναι. Δεν μπορώ λογικά να μιλήσουμε. Κι έτσι απλά μια ζωή να την κρεμίσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι ένα άνθρωπος κι εγώ. Είμαι κι εγώ. Που δεν αντέχω να μου λέει για χωρί εμπό. Είχα ψυχή να σε πιστεύω. Στο τίποτα στον κόσμο αυτό. Δεν έχει αξία όμως πια έχεις καρφώσει τα καρδιά Ότι και αν το δεχτώ Δεν έχω στάλα εγωισμό όμως τα δωρώ. Τον εαυτό μου και το κουράγιο Να φωνάξω στην καρδιά Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει τώρα πια γιατί είναι λάθος Και θα ανοίξω τα καινούργια μου φτερά Για να πετάξω και με αν τη χαρά θα σ' αποδείξω πανερά χωρίς εσένα πως μπορεί να έχει αξία η ζωή και θα επιζήσω, θα επιζήσω όμως θα δω τον εαυτό μου και το κουράγιο για να φωνάξω στην καρδιά δεν είναι ανάγκη Έτσι λοιπόν, από την μπες αργυράκι αργυράκη που λέει θα αντισταθώ, ο Φίλιππος ε, Νικολάου μας είπε θα επιζήσω. Φοβερά, ε, φοβερή κατάσταση να το σε έτσι αυτούσιο. Ε, εντάξει, το I will survive δεν ξέρω. Στα Αγγλικά, τα Αμερικάνικα, τέλο πάντων πείτε το όπως θέλετε, ακούγεται, κάπως στέκεται το θα επιζήσω έτσι σε πάει σε σεισμό, σε πόλεμο, σε... Βιενοκτονία ε, έτσι νομίζω ότι στα ελληνικά δεν ταιριάζει να το πει για χιλόπιτα, για χωρισμό Θα επιζήσω, ε, θα αντέξω, θα προχωρήσω, κάτι τέτοιο Τέλος πάντων Αυτή ήταν η απόδοση του Φίλιππου Νικολάου Στο τραγούδι φυσικά της Gloria Gaynor από το μακρινό 1978 ε, φρι, Φυσικά και ο Σπύρος ε, έδωσε πιο γρήγορα την απάντηση τη Βρήκε και η Μπέλα Νταγκώση. Ε, αλλά θα το πάω έτσι αξιοκρατικά με τη σειρά που εμφανίζονται στο chat. Και μέχρι στιγμής έχουμε λοιπόν έξι πόντους, ε, σύνομαι 7 ο Σπύρος και ένα ο Δημήτρης. Χαίρομαι που απολαμβάνει ο Δημήτρης ε, αυτή την εκπομπή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι ανοίγει το τριώδι. Θα πούμε ότι είναι η νίκουμπή, έτσι εκπομπή τρόποντινά αποκριάτικη. Ο επόμενος καλλιτέχνης έχει απασχολήσει πολύ πρόσφατα την επικαιρότητα για τους στίχους, για το ρεφρέν και για κάποια μόβ που αλλάζουν χέρια. Ποιον όμως ε, άλλο πατριώτη μας εντός αιωλικών διασκευάζει, Ξανά και σε έχω ανάγκη Πώς να λύτρωθω, δεν είναι έτσι απλό Σβήνω μόλις σε σκεφτώ, ακόμα σ' αγαπώ Και θέλω να σε δω ξανά, δεν αντέχω να σε χάσω Ξέρω φταίξαμε και δυο, μα δεν είναι αργά μια φορά. Μη ζητάς να σε ξεχάσω Μη μ' αφήνεις μες τη μοναξιά Γύρισε ξανα Πας. Και να Στο βάθος ξέρω πως κι εσύ ακόμα μ' αρχαπά. Και θέλω να σε δω ξανά, δεν αντέχω να σε χάσω Ξέρω φτιάξα κι δυο, μα δεν είναι αργά Νιώσε με λίγα και έστω μια φορά, μη ζητάς να σε ξεχάσω Βίνε με στην μόραση γύρισε Στο διάφορα μισή, τας να σε ξεχάσω. Η Μαφύρισμε στη μόναξιά. Φοβερή στίχη, φοβερό ρε φρέν, φοβερά και τα Μόβ Ο αλητήριος της καρδιάς μας, Θέμης Αδαμαντίδης ε, Ακόμη σ' αγαπώ ε, Η σωστή απάντηση ε, Στην αρχή μπήκε υπό είδο αστείου Μετά ο Σπύρος έβαλε και τελίτσες Οπότε δεν μπορώ να την κλαβώ σωστή Και μπαίνει πολύ δυναμικά στο τουρνουά Η χρήσα, a.k.a. η Μπέλα Δαγκώση με τη σωστή απάντηση που είναι και Κέλλες Whisper Από το 1984 Από το άλμπουμ των Wham Make it big Ανάλογα σε ποια χώρα έμεινε Το single Είχε credits είτε για τους Wham featuring George Michael Στην Βόρεια Αμερική Και διάφορε διάφορες άλλες χώρες Ή αποδόθηκε αποκλειστικά στο George Michael Στο Ηνωμένο Βασίλειο Και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές Νομίζω και στη δικιά μας Κάπως έτσι το μάθαμε Ή τους WAM ε, αν υπάρχει κάποιος που να τα θυμάται τότε ή να έχει κάποια πληροφόρηση α το πει. Τέλος πάντων πεθαίνω με τα φορνητικά του Θέη με δαμαντίδη και αυτά τα έτσι, γλυκούλικα που κάνει προς το τέλος ε, που μοιάζουν έτσι με New Kids on the Block. Λίγο πολύ ε, ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα Πιστεύω ότι όλοι σας μπορεί να το έχετε ακούσει σε κάποιο ποκριατικό πάρτι, σε κάποιο αφιέρωμα 80's, σε κάποιο σπίτι είναι ήδη Το κομμάτι που θα σας βάλω τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν το έχει ακούσει κανείς ή τουλάχιστον σχεδόν σίγουρος. Το πρωτότυπο το ξέρετε όλοι, είναι από ένα πολύ σπουδαίο soundtrack και για να δούμε, θα το βρει κανείς. Το οριαχτό, αέρα στρίζει το κενό Η πόλη μοιάζει σαν οξωτικό Και τη ζωή πανίγει Φύνε γύρω μου αληθινό Το πρόσωπό σου μακρυνό Και το όνειρό πιο γυμνό Και οι φίλοι μου έχουν φύγει από την πόλη από τη Δόρια του Ενησυχώ στις απουσίες την ηχο Το μέλλον νιώθω να με Σα Σαν μυστική παγίδα με στον ορίζοντα της μοναξιάς Ακούω χτύπους της καρδιάς, σαν καρδιά. Σαν να Και φεύγω είδα από την πόλη του θανάτου Από την πόλη του ακούσω Τον ουρανό, το θάνατο το ξεχνώ Το σώμα ζωντανό Που μου αλλάζουν όλα Τριγύρω άγνωστη και σκηθρωπή Μα η αγάπη μια ρηπή Που κομματιάζει τη σιωπή Μαζί σου φεύγω τώρα Απ' την πόλη για Το και λίγο επίκαιρο αυτό το κομμάτι, με σχέση με την ελληνική επικαιρότητα δηλαδή ήταν φυσικά Γκόραν Μπρέγκοβιτς και Iggy Pop από το 1993 In the Death Car το κομμάτι που πεζόταν στην ταινία Arizona Dream και εδώ έχουμε μια φοβερή απόδοση ήμουν σίγουρος ότι θα το ήξερε κανένα σας μην νομίζετε και εγώ προχθέ το ανακάλυψα. Μιχάλης Φραγκούλης, η πόλη του θανάτου. Ε, η μουσική είναι πιστή, τελείω πιστή με το πρωτότυπο. Ε, οι στοίχοι πάσχουν λιγάκι, δεν ξέρει αν θες να γελάσει ή να το απολαύσει έτσι κανονικά, ανεύθυνα. Ε, ο Σπύρος φυσικά βρήκε πάλι τη σωστή απάντηση. Ε, νομίζω από πλευράς ε, συμμετοχής σας ε, στο chat είναι η αγαπημένη μου εκπομπή Ever. Ε, πιο πολύς κόσμος να μιλάμε και να λεπιδράει και μεταξύ τους έτσι, στο chat. Ακούσαμε ε, λίγη μπέση στην αρχή. Νομίζω χωρά λίγη ακόμα. Πιο γνωστό χιτάκι από τα της ε, διασκέβασε, Υπότιτλοι AUTHORWAVE Και εκεί που ήμασταν έτοιμοι να σφυρίξουμε το πόντο, είχαμε ανατροπή από το βαρ του του Κώστατου Θεοδόρου που είδε καλύτερα ε, το replay. Και θέλουμε τώρα τη βοήθεια από κάποιον να γαλλομαθεί ακροατή. Ε, το πρωτότυπο ήταν η Franz Έλα. Ella, Ella. Και λέω τη σωστή ορθογραφία για να είμαστε σωστοί ότι ο πόντος δεν πήγε πουθενά. Είναι E-L-L-A. Μετά είναι e l, -L -E και χωριστή λέξη, άρθρο δεν ξέρω τι είναι, L A ε, Το έβαλα λίγο στην αυτόματη μετάφραση, δεν βγάζω άκρη. Οπότε έχουμε την πρώτη χασούρα που δεν το βρήκε κανείς. Σαν και υποψιάζουμε ότι ο Παριζιέν, ως γνήσιος μεγαλωμένος στο Παρίσι, ίσως να την ξέρει την απάντηση και να... Την κρατάει έτσι σφαλιστά κλεισμένη, αλλά μιας και πιάσαμε τα γαλλικά για να πάμε σε μια πόλη εδώ γειτονική και να δούμε <at> <tutto> Twiss twist το φιλί σου Twiss twist κορμί σου Twiss twist και η ζωή σου Μα έλα που αρέσει να τη βρίσκουμε μαζί στο σαν τροφέ Καυτό καλοκαίρι οι φομνές Τι διακοπές φουτώνουν στιγμές τρυφερές Το ρωτώ πάντα σε ψηφίζω τα τραγούδια σου σφυρίζω Ναι, στο σαν Με του και έναν και μαγαλώ να τα Τότε να τις τις hey, hey, hey. Πώς πέρασε η ώρα ούτε και εγώ το κατάλαβα. Ακριβώ πριν τον σπότ, τον ε, ακριβώς. Είχαμε φυσικά την Κετούλα, τη Γαρμπή, ε, ελληνικός τίτλος του κομματιού στο Σέντροπε, το original Σέντροπε Twist. Ε, κάπως κόλλησε με το κομματάκι της Franz Gall. από το δίσκο της ε, και της Γαρμπή, ένταλμα συλλήψεως που κυκλοφόρησε το 1991 από την Κολούμπια. Ε, το original κομμάτι του Ιταλού τραγουδιστή Πεπίνο Ντικαπρί. Μουσική είναι τον Σέντσι Εφαέγια και η ελληνική στίχη του Τάκη Καρνάτσου, που επειδή ακούσαμε και το σπότ στα καπάκια, δεν πρόλαβα να ε, προλογίσω το κομμάτι, το οποίο ήταν από αυτά που σας έλεγα, τα έτσι τελείωσε ε, γελία. Ε, και για την ώρα δεν έχω κάποια σωστή, ολόσωστή απάντηση, δηλαδή για να πάρω τον πόντο, ε, θέλω και την παρένθεση από μπροστά ε, για να μην το κάψουμε όμω τελείω, ε, θα πω ότι ακούσαμε το κομμάτι θα τη φάξω και περιμένω έτσι μερικά δευτερόλεπτα ακόμα να το γράψει κάποιος ε, όπως είναι έτσι ο πλήρης τίτλος ε, και θα περιμένοντας να το γράψει κάποιος ή κάποια θα δώσω πάσα στο επόμενο κομμάτι και να σας πω ότι έτσι που συνθήκες αυτός ο παραγωγός και αυτή η εκπομπή ποτέ δεν θάβαζε βάζε με ποτέ Να όμως που χτύπησε φλέβα με αυτή τη και διώξεις το φεγγάρι Άναψαν μια φωτιά στην άμυρα μια τελευταία χάρη Άναψαν μια φωτιά στην άμμο Όπως στις νύχτες που κυβιώσα παιδιά Πάνω από την ίδια φωτιά Την αγάπη κρατούσαμε μαζί ζωντανή Με φίλια μας ξυπνούσε η αυγή Στην ακτή που φτιάχναμε τα ξύδια Άναψαν μια φωτιά στην άμμο Πάνε εδώ τα γυναικείια ανάψαν. Θέσουν μια φωτιά στην άμμο. Πόσο διαβήνει από μένα μαχριά. Σαν τον ήλιο, θα είμαι κοντά. Θα σα αγγίζω σαν κάτι πονηρό του ραντού. Σαν Το μόνο και για μία βράδια Πριν μας κρύψει αυτή η νύχτα Ανάψαν μια φωτιά στην άμμο στα μαγικά σου δίχτια Ανάψαν μια φωτιά στην άμμο Όσο κι αν φύγεις από μένα μακριά Σαν τον ήλιο θα με κοντά Θα σαγγίζω σαν κάτι πονηρό του βραμμού σαν αέρας θα με Και για σένα θα βράω τραγου... Στα προηγούμενα επεισόδια θα το δώσω τελικά, θα είμαι έτσι λίγο ε, φιλές πλάχνος. Θα δώσω λοιπόν το satisfaction στο Δημήτρη. εντάξει, έχει και την παρένθεση από μπροστά, I can get no. Αυτή ήταν η original φάση του «Θα τη εδώ λοιπόν ο στέλιο Ρόκο, ο οποίος ε, σήμερα τυχαία διάβασε ότι κάποια προβλήματα υγείας είχε μεταφέρθηκε με ένα στρατιωτικό αεροπλάνο, έπαθε έμφραγμα, κάτι τέτοιο. Κάλα άνθρωπο. Ε, διασκευάζει λοιπόν με αλλιώτικους στίχους δίνοντας όμως το vibe τι είναι να είσαι κάτω από το φως του φεγγαριού. Φυσικά ήταν το Moonlight Shadow από το 1983, Mike Oldfield ο συνθέτης και Maggie Riley η τραγουδίστρια. Έχω μια πολύ αμυδρή παιδική ανάμνηση. Να υπάρχει αυτό το κομμάτι σε διαφήμιση μπισκότων αλατίνη, κάτι τέτοιο, αν το θυμάται κανείς συνομήλικος, ας υπεβεβαίωση. Νομίζω είναι από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια του Oldfield, ε, θυμάμαι και το γκρουπάκι που άνοιγε του νιου μοντελάνου πριν αρκετά χρόνια. η Brainwash Squad και είχαν μια πολύ ωραία διασκευή. Ε, Τελείω λοιπόν, ελλαγμένο εδώ από το στέλιο ροκό. Ε, μέχρι στιγμή το derby δεν είναι derby. Έχει μαζέψει όλους τους πόντου ο Σπύρο, αλλά ποιο ξέρει. Μπορεί να γίνει κάποια ανατροπή στο 90 ή και όχι και πιο πριν και να γίνει κάπως έτσι πιο περιπετειώδες ο διαγωνισμός το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που έβαλα και σαν πρόμο της εποψινής εκπομπή στο προφίλ μου και στα page του Κόνη. Ποιο είναι το πρωτότυπο ένα κομμάτι που έτσι χτύπησε τζούφιο. Ε, ο ύμνος στην ελευθερία είναι ο εθνικό μας ύμνος. Σπύρο, νομίζω. Ε, είναι φυσικά το πρωτότυπο Μπετόβεν και εδώ ανεκδίγει το Στέρης Χρυσός. Διασκευάζει τον ύμνο στη χαρά, δίνοντάς του τον ίδιο ακριβώς τίτλο. Ε, Hymn to Joy" νομίζω είναι στα αγγλικά το κομμάτι που όλοι γνωρίσαμε από τη σκηνή εκείνη στο κύκλο των χαμένων ποιητών, τον θυμάστε, που έχουν έτσι, φοιτητές στα χέρια τους, τον ε, ε, καθηγητή Κίτινγκ, τον Ρόμπιν ε, Μα ε, Μ' αρέσει έτσι, που έχω όλα τα χιτάκια, τα γνωστά, και έτσι σας πετάω και κανένα που σας αφήνει έτσι ε, φνηδιασμένους. Ε, ακούσαμε δύο κομμάτια... Ε, Διασκευέ ε, γαλλόφωνα θα τριτώσει το κακό που λέμε, για να δούμε, Υμεροτάζ μη, μη μη το ψάχνει το χθε, Τι γυρεύει, Τι ζηλεύει Πολλέ ιστορίε μας βίσαν με το χθε και όλα αρχίζουν τώρα. Τον κότσο έχει χαθεί. Σαν να είναι η ώρα που έχω γεννηθεί. Μη με ρωτά. Μη το έχω σβήσει το χθε. Σαγαφώ, και το ξέρετε. Είναι φοβερό με όλα αυτά τα κομμάτια που έχω διαλέξει απόψε πώς ε, εκτός ότι αλλάζει η νοηματική, αλλάζει και η ατμόσφαιρα ανάλογα με την εποχή. Δηλαδή καμία σχέση αυτό που ακούσαμε από την Άντια Κωνσταντοπούλου που βγήκε κάπου εκεί στα 80's, μη με ρωτάς. Ε, καμία σχέση λοιπόν το vibe και η ατμόσφαιρα και το feeling με το original που ήταν φυσικά το κρατηθείτε με τα απέσια γαλλικά μου... «Non, ζένε re, που αυτό το λεξί μεταφράζεται ως «Όχι δε μετανιώνω τίποτα». Το κομμάτι γράφτηκε το 1956 από τον Σαρντιμόν με στίχους του Μισελ Βοσέρ. Και έγινε πρώτα γνωστό φυσικά από την εκτέλεση του 1960 από την Έντιθ Πιάφ. Και αυτό έτσι πολύ διασκευασμένο νομίζω. Ε, το βρήκε και η Χρύσα σε Greenlish πώ λέγονται άμα γράφουμε με ελληνικούς χαρακτήρε γαλλικά πως να λέγονται French Greek French ε, δεν ξέρω μάλλον δεν υπάρχει κάτι ο Τέρης Χρισός έχει τη μερίδα του λέοντος της απόψινής εκπομπής τρία κομμάτια συνολικά στην απόψινή μου λίστα το ένα το ακούσαμε που ήταν ο ύμνος τη χαρά. Ε, αποφάσισε ότι ο Μπετόβεν μάλλον του έπεφτε έτσι πολύ βαριές και κουλτουριάρης οπότε είπε να πιάσει τα χρυσά hits ε, της δίσκο. Ποιο είναι λοιπόν το μάθημα πάθημα... Μια χαρά πεθύνω. Εγώ μονάχος μου κοιμάμαι κι είμαι μια χαρά παιδί Δυο βγωμάδες τώρα δεν μιλάνε και ούτε σε έχω δει Μάμα μάθημα, πάθημα το πάθημα, καρκαμιθείς Σόρι του πουλά πέν στη γωνια και πέντε τη σειρά. Μόνο εγώ να πράσω τα κοντά σου. Ήμουν Μπομπομή, η μου μια χαρά πεδί. Κοντό με έχει θέσει τη ποδιά σου, να τη μη. Μα. Να Ανατολή μπορούν η ό όσα φιλικά λαχταρούν να παντρευτούν. σοφια όπια πάντρευτούν, χαλινάρι να περνούν Κι όποια μιλά και ζώρι τους πουλά Παίνεις τη γωνιά κι άλλη παίρνει τη σειρά Μόνο εγώ μ' αράζωσα κοντά σου κι ήμουν μια χαρά παιδί Όμπο με έχεις στρέψει στην ποδιά σου, Φοβερό Γκέλ σας έχει κάνει βλέπω εδώ στο τσάτ ο μπαμπάς του Πρωθυπουργού ε, ο Τέρης Χρυσός εννοώ πως μου ξέφυγε ήταν φυσικά η Bone AM από το άλμπουm Night Flight του Venus το 1978 η υπερχητάρα του Ράσπουτιν το για εκείνον του φοβερό τύπο που έλυνε και έδινε στην ε, τσαρική αυλή στη Ρωσία και φήμες στον. Ε, Θέλανε κάπως ε, αθάνατο. Ε, ο Τέρης Χριστός λοιπόν εδώ το έκανε μάθημα το πάθημα. Μας γράφει εδώ ο Φώτης πώς είναι δυνατόν κάποιος ε, να πήγε να πήρε το δίσκο. Ενδιαφέρουσα ερώτηση εδώ από τον ε, Γιώργο το Φάμελο. Αν ε, άραγε πληρώνω τα δικαιώματα για τους, τους original καλλιτέχνες. Θα ήθελα να πιστεύω ότι αν και δεν υπήρχε διαδίκτυο τότε... Ε, αν υποθέσω ότι κάποιος από τους Έλληνες καλλιτέχνες υπογράφανε σε πολυεθνικές, κάπως θα υπήρχε μια επικοινωνία. κάζο ότι κάτι θα δίνανε. Κάποιος κάποια άδεια θα υπήρχε. Αν είχαμε κάποιον έτσι από τη μουσική βιομηχανία, θα μπορούσε να μας το επιβεβαιώσει ή όχι. Φαντάζομαι έτσι όσο πιο μεγάλο ο καλλιτέχνη, τόσο λιγότερο εύκολο θα ήταν να κρυφτεί και να κάνει έτσι λαμωγιά. Ε, αφού βουτήξαμε λοιπόν στα έτη και στη disco φάση, ε, καιρός είναι να κουμπίσουμε και Eurovision. Το κομμάτι εδώ, ε, ίσως να μην ξέρετε πολύ ότι ήταν συμμετοχή της Γερμανίας στη Eurovision του κάποτε. Ποιο είναι όμως το track, για να δούμε... <Τι> Τσε ah, Κινσκάμ uh! Για την αγάπη πάντα τραβούσε σπαθή Το πιο όμορφο κορίτσι το είχες εσύ Ήτανε δική σου όλη η γη Τσε, uh! che, che, Σαν την σου ζωή θα θέλα να ζήσω Τσε, che, τσε, che, από το που έχει σπίδος μου με πίσω κι όπου να περνάω Οχοχοχο, πάντα να μετράω, χαχαχαχα Να με σαν κι εσένα, Τζέγιν Σκάν Τζέ, τζέ, τζέγιν Σκάν Σαν την δική σου ζωή θα θέλω να ζήσω Τζέ, τζέ, από τα σύμπυκτα μπίβας μου να με πίσω κι όπου να περνάω, που ω ω ω, μα να με τραο, α α α α, να με σεξερα από τα χρόνια τα ωραία τεκίσκα, ω ω ω που εγκοσυν κάθε βράδυ στην παλέα σου κρατούσες εσύ τη φωτιά και είχες μέσα στη πια μεγάλη καρδιά που χωρούσαν όλα <στονίτρα> τα παιδιά Τσέ, τσέ, τσέ σαν τη σου ζωή τα θέλα να ζήσω Τσέ, από τρασί που κισπί τος μουνάμενος στο κειο που να περνάω, ω ω πάντα να μετράω, α α να με σάγει σε Λατζεγισκά, Λε τζε, Λε τζε, Λε Λεγισκά, σαν διπλή κι ύσω είτα πενάντα συσοτέ, Λε Λε Λε Λεγισκά. Απ' το κρασί του χιστίδος μου να με φύσσω όπου να περνάω ο, ο, ο, ο, ο, ο. Πάντα να μετράω Α, χα, χα, χα. Να με σαν και σένα τσεκινσκά Μ' αρέσει το ξαναλέω. Ε, σήμερα καταρχήν νοτίστε πολύ καταρχάς ορίστε γκραμμαρνάτσι. Ότι είστε πολύ στο chat και κατά δεύτερον ότι είναι από τι λίγε φορέ που και μεταξύ σα. Έχει προχωρήσει λοιπόν η κουβέντα. Πολύ διαφέρουν Τόπικ άνοιξε ο Γιώργο ο Φάμελο. Αν ε, άραγε αποδιδόντουσαν τα δικαιώματα εκείνη την εποχή, μα γράφει ο Κώστας ότι μάλλον όχι, ε, μέχρι το 8085. Ε, ο Σπύρο έχει την άποψη ότι ίσω υπήρχαν θηγατρικέ εταιρείε ξένε. Ε, ε, τέλος πάντων, μπείτε να διαβάσετε, έχει ανάψει η συζήτηση. Ε, δεν ήταν ο Τόνι ε, ήταν ο Λάκης Ζορντανέλη και το κομμάτι, αυτό ψάχναμε όπως πάντα, ήταν το Τσέγκισ Χάν το οποίο ήταν με τον ίδιο ακριβώς τίτλο συμμετοχή της Γερμανίας στην Eurovision το 1979. Κάπως χάθηκα με, τις, με τα tabs που έχω ανοίξει εδώ πέρα στο Google και... Δυσκολεύομαι να βρω λίγο το γερμανικό group, αν και μάλλον θα το σκοτώσω με την προφορά του τη δικιά μου στα γερμανικά. Ε, πλησιάζουμε προς το τέλος, μισή ωρίτσα μας απομένει. Ε, το κομμάτι αυτό το βρήκα στην χθεσινή μου αναζήτηση, αλλά κατά σύμπτωση είχα πάρει και το βινήλιο πριν κάτι λίγους μήνες από αυτό το φοβερό Group. Ε, η στίχη εδώ είναι σχεδόν πιστά μεταφρασμένη και παραδόξως κάθε και καλά το μέτρο. Ας, ας ακούσουμε λοιπόν την αναμέτρηση και εσείς γράψτε ποιο είναι το original. Κύρυβε να κλέψει μια ψυχή. Είχε αργήσει ψυχέ να παραδώσει και ήταν έτοιμο για να συμβιβαστή. Στον δρόμο του συνάντησε ένα νέο που έπαιζε πολύ καλά βιολί. Την άραξε λοιπόν σε μια καρέκλα και έκανε νόημα για να του πει: Νομίζω πω δεν το ξέρει, Ότι κι εγώ είμαι βιολιστή. Κι αν έχει σκότσια και μπορεί, έλα να μη συναγωνιστεί. Παίζει καλό βιολί, μικρέ. Άκουσε λοιπόν προσεκτικά τη ψυχή σου εσύ, χρυσοβιολί. Εγώ, Στίχημα ποιο παίζει πιο καλά. Του λέει ο μικρό, με λένε Γιάννη. Είναι αμαρτία, μα θα δεχτώ Θα μετανιώσει πικράιν, right. το ξέρω καλά Πως ο καλύτερος είμαι εγώ Γιάννη πιάσε το δόξαρι Παίξε δυνατά Δεν κερδίζει πάντα αυτός που μοίρασε χαρτιά Το για Αν κερδίσεις παίρνεις το χρυσό βιολί, Αν χάσεις θα σου πάρει την ψυχή Πιάνειγε ο Σάτανας, λέει: Αρχίζω. Εγώ το show. Με τα δάχτυλά του να πετάν φωτιές στο δοξάρι του σπαθί φαρμακερό. Το κουμπάκι πάνω στις χορδές φίδι. Κακό φυρίζει η απειλή. Ένα συγκρότημα από δαίμονε πετάγεται που παίζουν αυτή τη μουσική. Σε ο διάολος, λέει ο Γιάννη, παίζα και τα καλά. Αλλά κάτσε εκεί και μη μιλά για να σου δείξω μια νέα δοξαριά. Πήραν τα βουνά φωτιά, σαν πολύπλοκα τα βιονιά. Χάνεται ο σατανάς με στι νότρε που πατά. Το κεφάλι ο σατανάς γιατί είχε νικηθεί Στου Γιάννη τα πόδια ακουμπά και το χρυσό βιολί. Λέω Γιάννης διάολε για να μέτρηση θα είμαι πάντα εδώ Γιατί στο ξανά είπα πόσο καλύτερος είμαι εγώ Πήραν τα βουνά φωτιά Σαν πολύ πολλά τα πιόλια Χάνεται ο σατανάς με στις νότες που πάντας κι αν πιάσε το δοξάρι, παίξε δυνατά. Δεν κερδίζει πάντα αυτός που μοίρασε χαρδιά Το γ αν inher SAYS στο το χρυσό κι Αν χάσεις θα σου πάρει την ψυχή mm -hmm. Κι αν πιάσε το δοξάρι, παίξε δυνατά. Δεν κερδίζει πάντα αυτός που μοίρασε χαρδιά Το γ αν crazy SAYS στο το χρυσό κι Αν χάσεις, σου την ψυχή Your way, only on Canyon Air Web Radio. Μπίκα, πέχο Να πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, να σχολιάσουμε το κομμάτι πριν το spot, το οποίο δεν το βρήκε κάποιο. Μπορεί τα Emmys Coumbria να τραγουδάγανε για τον διάβολο που κατέβηκε στο χωλαρκό. Όμω η αρχική έμπνευση είναι από το τραγούδι του Charlie Daniels. Devil Went down to Georgia. νομίζω ότι θα το ήξερε πιο πολύ κόσμο, δεν πειράζει. Το 1979 είναι το πρωτότυπο και οι Modern Fears, ναι, του θυμάστε, για να μείνει εκτό κτλ το διασκευάσαν ως η αναμέτρηση με πολύ καλό βιολί δεν ξέρω αν ήταν χρυσό ή όχι πάντως στο γνωστό άλμπουμ που έχει όλα τα υπερχεί της των Modern Fears υπάρχει και αυτό το track ακριβώς μετά το Spotum και Μισή φυσικά ακούσαμε το Agia Chou το οποίο το βρήκε μάνι μάνι ο Σπύρος και το ακούσαμε από την Κατερίνα Δαμαντίδου και τον Τάσο Βουγιατζή ως Έχω Εσένα. Ε, νομίζω από τα, τις πιο συμπαθητικέ εκτελέσεις, από ό,τι έχουμε ακούσει σήμερα. Ε, πιέζει ο χρόνος, αλλά νομίζω θα τα χωρέσω όλα αυτά που έχω προγραμματίσει. Το επόμενο κομμάτι είναι πολύ πολύ πιο σύγχρονο από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής και είναι από το χώρο του hip-hop ρόδες. Για την αγάπη αυτή, ποιο είναι το original... Σαγγάρεθη <Ρι> μου, μα το υψηλο <ηχείο Ρι> είναι βουβό. <Ρι> και κομμένο από τα γουρουνιά το <Ρι> κάμιμένο <Ρι> ηλεκτρικό. <Ρι> Κορεσπικά, <Ρι> με beatbox <-ποκς> και τσαμπουκάς <Ρι> και τώρα κι <Ρι> αφεντικό. Δεν κανείς για την αγάπη μου Είναι γραμμάτο και απίστευτο Να ακούσεις το ακατεραστό Τόσο αλήθινο για αγκεράστο Κι αν ορθόγραφα στη χάκια Ποιητό του δρόμου Να ανοίγουν προς το υπόσυνειδητό μου Είναι δικό μου πια Κι ανοίγεις όλο το κόσμο είναι ταξίδι και φορτώνω όλο το φιός μου στο νόμο Για σπίτι <Τι> έχω να αγοράσω Είσαι <Τι> τέριο <Ιησύντριο. Τι> Δε μου βγάλανε <καλάνε> καινούριο <Τι> Διαβαρύριο <Τι> Από το κτίριο <Τι> Μόλις αποφόρησε το έλπι Ή τέλος πάντων κάποιος που γίνει αλφανέμι στη σκηνή Για να γίνεις αστέρι Να έχεις κόμμενες πονές και τατουάς στο χέρι Παρέα με <πάνε>, τους <Τι> drags <πάνε>, τα <Τι> Σαν το αιώνιο παιδί Χωρίς πικά μια βραβιά και τώρα, δεν έχω Χωρίς παρδιά, αμάξια και λεφτά Μια βραβιά, δεν έχω μεγάλωσα το παίξω ριατιά, στη σκυρία της Αφίνας μεγάλωσα, μεγάλωσα με πίτσα και μούσουλιά Και χωστέχια, και για να ζωτήσω την εκδοχή, παιχνίδια στο κορδί μου Και έχω να κόβετε, ποτέ φωνή μου Είναι μαζί μου δύο, και όλες και σου περνάεις και ορφίζατε. Άντε, δε, ποιος θα με γράξει. και ξέρω εγώ ναι, ξέρω εγώ Δεν είναι δυνατό να τάχεις πολλούς καλά Και το ήρθα δυνατό να τάχεις Δεν έχει φέσει, δεν γεια πάνω, ξέρω Και όλοι Και έτσι ομάδε χίλιε μπίκε καρκινικιούνια μουσική. Έτσι τα μάτια σπιτιούν. Έτσι και την από το Πώ μπορεί να αλλάξει ο αλγόριθμο τη αναζητήση μα και ανάλογα με την επικαιρότητα και το τι συμβαίνει στην κάθε χώρα να μην μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει κατευθείαν. Έτσι λοιπόν, αν googleίτε Just the Two of Us, μόνο τον original τραγουδιστή θα βρείτε με ευκολία, θα πετύχετε το show τέλο πάντων. Ήταν ο Bill Withers από το 1980, Just the Two of Us, φυσικά ο Σπύρο το έπιασε με τη μία στον αέρα και το αποδώσανε ως για την αγάπη αυτή, οι Ρόδες. Νομίζω αυτή είναι και η παλιά σύνθεση από τις Ρόδες, όχι United, πως λέγονται τώρα. Ε, έχουμε χρόνο ίσα ίσα για δύο τελευταία κομμάτια. Θέλω πριν ε, χαιρετήσω, που δεν χαιρετάω λέει, τώρα, να ξαναευχαριστήσω όλους σάς που είχατε φοβερό έτσι παλμό και συμμετοχή στο chat και κουβέντις μεταξύ σας και σούπερ συμμετοχική με τον διαγωνισμό. Το επόμενο κομμάτι είναι από τη Γιωβάνα. Ε, αναφέρεται ως πόσα τριαντάφυλλα και είναι κάποιου άλλου κυρίου, μεγάλου μουσικού και νομίζω είναι το κλασικό κομμάτι που μπαίνει σε ταινίες αμερικάνικες εποχής όταν θέλουν να, να αναφερθούν στα 60, στο πόλεμο του Βιετνάμ στις διαμαρτυρίες εκεί στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια είναι νομίζω αρκετά ευκολάκι, θα το πιάσετε για να δούμε Πόσα τριαντάφυλλα φύλλουν στη γη με του ήλιου το φως στην αυγή Όσα πουλιά θα'ρθουν με το νοτιά, όσα πέρσι θα'ν φύγει μακριά. Όταν η το Μάι γεννηθεί, μες το γρύο χειμώνα θα ζει. Μη με ρωτάς φίλε και μη ζητάς, στη μοίρα σου κόντρα να πας. Πόσο βαθύς είναι ο ωκεάνος και είναι πόσο ψηλά ο ουρανός Όσο κρατούν τα λουλούδια στη γη Τόσο θα έχει καρδιά μια πληγή Πώς είναι η αγάπη και πού θα τη βρω Ότε θα έρθει σε πόσο καιρό Μη ρωτάς, φίλε στην μοίρα σου κοντρά να πας Μη με ρωτάς, φίλε και μη ζητάς Στην μοίρα σου κοντρά να πας Φυσικά ο Σπύρος ε, πυροβολάει πιο γρήγορα από το ίσκιο του που λένε και βρήκε ότι αυτό το κομμάτι της Γιωβάνα, τη ε, της Γιωβάνα μάλλον, ε, ήταν το blog in the Wind του Bob Dylan. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το πρωτότυπο έχει αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια και κάζω δύο πράγματα. Ή ότι κάποιος ε, παραγωγός θεώρησε ότι είναι πιο ραδιοφωνική, αυτή η οτι καποιος παραγωγο βερσιόν, μόλις ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα ή αν ε, όντω ε, δεν υπήρχαν ε, δικαιώματα και ε, με κάποιο τρόπο έπρεπε να παίξει κάτω από τα ραντάρα να περάσει λίγο απαρατήρητο. Ε, καλησπέρα και στη ζωή, λίγο πριν την εκπομπή, εκπνοή της εκπομπής. <coughs> Το τελευταίο κομμάτι που θα σας αφήσω αναγκαστικά θα μείνει εκτός διαγωνισμού, καθώς ε, δεν μπορώ να απαντήσω μετά από τη λήξη της εκπομπής. Ε, νομίζω ήταν το τελευταίο που μάζεψα τις χθες από το ψάρεμα στο διαδίκτυο και νομίζω έτσι με συγκίνησε γιατί... για δύο λόγους. Καταρχάς το πρωτότυπο ε, είναι του Ένιο Μορικόνε και της Τζόαν Παές. Αγγίζει ένα πολύ έτσι ευαίσθητο ζήτημα, το ζήτημα των ανθρωπίνων ε, ανθρώπινων ελευθεριών, των ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων. Γράφτηκε το 1971 και μιλάει για την άδικη εκτέλεση των Βανσέτη και Σάκο. Αν δεν γνωρίζετε το story, ήταν δύο μετανάστες Ιταλία, αναρχική, στην Αμερική των αρχών του προηγούμενη ώρα, γύρω στα 1920, και κατα... κατηγορήθηκαν άδικα και εκτελεστήκαν για μία βοβιστική ενέργεια. Έχουν γραφτεί άπειρα για αυτή την υπόθεση και ήταν από η υπόθεση υποθέσεις πόσο και αν κινητοποιήθηκε ο κόσμος για να υπερασπιστεί την αθότητα αυτών των δύο, δεν μπόρεσε να αποτραπεί το μοιραίο και να οδηγηθούν και οι δύο στην ηλεκτρική καρέκλα. Ε, έμειναν τα διηγήματα, τα κόμικ και το κομμάτι αυτό το οποίο είναι έτσι, νομίζω τα πιο συγκλονιστικά πολιτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί. Η στίχη είναι όλη και όλη οι τέσσερις φράσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια του κομματιού επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό από την Μπάες και τον Μωρικόνε. Αυτό λοιπόν που με συγκίνησε είναι ότι στην ε, βερσιόν του ο Πασχάλης, αν τον, και ακόμα αν τον έχουμε συνηθίσει με κομματάκια έτσι χαζοχαρούμενα και μελό και μόνο ερωτικά. Εδώ κράτησε όσο μπορούσε πιστά τους στίχους και θα μπορώ έτσι να υποθέσω μόνο, δεν το ξέρουμε σιγουριά, ότι σεβάστηκε το αρχικό θέμα του κομματιού και δεν θέλησε έτσι να το κάνει κάτι τελείως γιούχου». Ε, ε, με αυτό το κομμάτι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω Το οποίο θα δείτε είναι έτσι Δεν ξέρω εμένα με, με άγγιξε Κάτι μου κάνε Και θα σας ευχαριστήσω όλους εσάς που κάνατε το σχετικό χαμό στο chat Κοιτώντας από πάνω προς τα κάτω τη ζωή Το Σπύρο, τον Κώστα, τη Χρίσα, το Δημήτρη, το Φώτη Να δω πως ξεχνάω και κάποιον να Ε, νομίζω σα είπα όλους, μάλλον ε, εναλλασόσασταν και έτσι μου το συνετύπωσε ότι ήταν πιο πολλής κόσμος. Ε, α, ο Γιώργος ο Φάμελος. Ε, νομίζω αυτή ήτανε, αν ε, ξεχνάω κάποιον να συγχωρέστε με. Η σημερινή εκπομπή θα έχει ήδη ηχογραφηθεί. Οπότε μόλις βγάλω και εγώ άκρη πώς λειτουργούν οι καινούργιες πλατφόρμες, καθότι το Cloud είναι πια παρελθόν, θα ανέβει και αυτή με το καλό. Τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Α, ο νικητής του διαγωνισμού φυσικά είναι ο Σπύρος Λασκαράτος. Μπορεί να μου στείλει μήνυμα ή στο inbox του Κόνη ή στο chat ή όπου θέλει τέλο πάντων, με το ποιο θα ήθελε να είναι το... Αφιέρωμα της αρεσκίας του για την επόμενη εκπομπή. Θα κάνω spoiler και θα πω ότι την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε καλεσμένους ξανά. Επομένως το δωράκι α πούμε θα είναι για την παρεπόμενη Δευτέρα. Ας μου γράψει λοιπόν αν έχει κάποια πνευστόρα ή και πιο μετά τι θα ήθελε να καταπιαστώ ας πούμε να είναι εκπομπή special αφιερωμένη σε αυτόν. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα μέχρι τότε... Μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε ανέφθηνα και ευχές για σας. Νικόλαο και μά, θα Κι η αγωνία σας δε γίνει γιορτή, γιορτή για τη μισή παντότινη. για σας, Νικόλαο και μά, πιστεύει σε σας, Κι η αγωνία σας δε γίνει γιορτή, γιορτή mi sipalnoti che σα, sfasas nicola che va la prosa qui ta mini se mas di agonias asta di nicordini μισή già ti mi sipalnoti che